Λόγος τέταρτος περί υπακοής Δια την μακαρίαν και αίμνηστον των υπακοήν Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτεία, είτε του σώματος, είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκουπα, δίχως πολύ κόπος στον ορωνό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε της δώσιμοι πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι με την πράξη εκαταπαύσω με τη θεωρία και την ταπείνωση ψαλμός νι δέλτα. Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρίων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένοι συνεχώς τη μάχηρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονή και της παραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε υβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλύζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλέα του Σωτηρίου, Εφεσίους, έκτο κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή, που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο. Η υπακοή είναι νέκρωσης των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μην φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι. Τέταρτον. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και Ανάστασης της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτό θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρόσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρόσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται πάψις και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης, όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σα το ζυγό του Χριστού, Όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πόλησή σας και θέλετε αντί αυτή να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού, προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι πακοή. Να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά, μέχρι τέλους τη ζωής του. Εύδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφοροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό στη ζωή της υπακοής αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη σε ασθενή αντί σε γιατρό σε εμπαθή αντί σε απαθή σε πέλαγος αντί σε λιμάνι και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο βάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτω ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά τίποτε δεν από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε, το γέροντά μας. Όγδο. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλληπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα» ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπήρουν μέσα τους αμφιβολία για το γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία, θα πέσει, διότι παν ο ουκ Αμαρτία αμαρτίας στην Ρωμαίους, 14ο κεφάλαιο, στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλει, να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. μη καθόλου άδεια στον όφη αυτόν, Ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα. Ό, απατεώνα! Δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικό μου». Δέκατον «Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμοδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω και αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον Όσοι υποτάσσονται κυρίο με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντα την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον Αφού έρθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα και μόνος αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρικολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έρθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος λιστής. Αυτόν λοιπόν, ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν, διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα, τον κάλεσε ηριετέρως ο ποιμήν, ο Σόφρον και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, «Για να τον δοκιμάσει» του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λε, να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα» και εκείνος έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή του το υποσχέθηκε αδίστακτα Και αν θέλεις ακόμη» του λέγει «Τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας» Ύστερα από αυτό... Ο Πιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα 230 των αριθμών. Και ενώ το η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώς πλένων εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί κτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ριγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού εδημιούργησε κατάπληξη σε όλους ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς έφωσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε έπειτα Μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθει εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε, εκείτε το, κάτω, και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον προστάζει να πει μπρο σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα, ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν, ανθρώπου με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει, ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσω μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε, ήταν πράγματι ιατρός ψυχών μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου ώστε με την εντροπή τη παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλους αντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου η Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος μέχρις όντου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν είμαι γι' αυτό, μην αμφιβάλης, διότι κάποιος από τους αδερφούς που παρευρίσκονταν εκεί, πήρε θάρρος και μου είπε «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου. Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνο την εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του. Δέκατον των έκτων. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα, κοντά στον αείμνηστο εκείνο πειμένα. «Και το πίμνιό του, από τα το οποίο τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω». «Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή του, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγη εκείνη άγγελη εμιμύντο, τους ουρανίους». Συνδεόταν μεταξύ του με αδιάρρυκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένα σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζαν να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού, αν τυχόν βρισκόταν κανένα με μίσος προ του άλλου ο σε αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον πειμένα ευριστικά εις άλου άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε οσιότατος Ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη Μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένος ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθορισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών, όσο και τη θεωρία. Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος, να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς του ένα σχεδόν τον νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την εμνηπόμνηση έβαζε μετάνια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν, την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως. Δέκατον Εβδομον Δεν θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους, Βλέποντάς τον έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνυμά του, τον νικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα και εκείνο στην επιμονή μου αποκρίθηκε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό. Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα κι άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωερά εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα τότε τον παρακαλούσαν και τον εικέντευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτοί την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν του αντελήφθη αυτό και του έβαζε ελαφρότερε τιμορίες γνωρίζοντας ότι ο τιμορούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσει σε εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστεολογία. Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχει να αναπεράσει από εκεί, έβαζε μετάνια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερα μέσα στο δεύτερο μετά το γέροντα και αυτός φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δίσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμω τις τάσει τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό όσο τους συμφιλειωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική. Δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνου αδερφούς αναδείχτηκαν σπουδαίοι στην πρακτική, και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και Ο ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή του. Δέκατον Ένατον Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή και τους συκέτευαν να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε τα ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα Κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα κι άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνείς τους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγκελοειδής. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη σοφοί. Κατορθωμένοι με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτοι και ασύνετοι, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρος και ξεκουτιάριδε. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένος τους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα κανίπια, τον Θεό και τον Γέροντα. Το δεν νοερό βλέμμα, τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών. 20. Δε θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά τις θεοφιλούς συνοδείας σου, ο χρόνος τη ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρότες εκείνων και να σας διεγύρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχέ παρενέσεις, διότι, χωρίς πάσης αντιλογίας, το έλατον υπό του κρήτονος κατακοσμείται. 7 ο κεφάλιο 7 στίχος. Μόνο, σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. Α Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Σίδωρος που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε το εκείνος πιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, Αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρό καρδό. Αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσει το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι Αγιώτατε Πάτερ παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός πιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται εσύ να βάζεις μετάνια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα, Πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός. Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνυξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνο ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντό εντός εισαγωγικών, και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδόρου αποφάσισε να τον συγκαταρρυθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσω άλλων αδελφών καθώς και εμού του ταπεινού, ηκέτευσε τον ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για Αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλο τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από δέκα ημέρες, διαδοξία σε δόξος εξεδήμισε προς τον Κύριο ο Μακάριος Ισίδρος. Επτά ημέρες μετά την κοίμησή του, παράλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως, «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του. 22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένο και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της μονής και περίμενε βάζοντας μετάνίας τους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος θέλοντας και εμένα να με ωφελήσει. Στην αρχή μεν, μου είπε, συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και ματιριό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμω συμπληρώθηκε ένα χρόνος Τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου, με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο» ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, η του τους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα. 23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο Μέγας εκείνος ηγούμενος έγιρε στο αυτί μου το Άγιο του στόμα και μου λέει «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε το γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιαερατίο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος έβαλε μετάνια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ήστατε όρθιος μπρο στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Κι έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ Έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτό της αρετής που ήταν ολόλευκος γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλου του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε το στέλνει όσιο στο μέγα εισίδωρο που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του τριακοστού ενάτου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων» «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω το γέροντα. Τον ρώτησα, λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος ακίνητος μπροστά στο τραπέζι. Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο Ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του πειμένο τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Για τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του θείου θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα απονειρολογισμό εναντίον του ποιμένος, Εξαιτία τη εμπιστοσύνη και τη αγάπη που τρέφω απέναντί του. Διότι, όπω έχει λεχθεί, η αγάπη ούλογίζεται το κακό, η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 Προ 13 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμω, γνώριζε και τούτο ιερότατε πάτερ ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει. 24. Καθώς αληθινά ήταν εκείνος ο δίκαιος ο σωτήρ και ποιμήν των λογικών προβάτων με τη χάρη του Θεού παρόμοιο χάρη ο Θεός και τον οικονόμο της μονής. Σόφρονα περισσότερο από κάθε άλλο και πράω όσο ελάχιστη. Μια φορά, λοιπόν, για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι αδερφοί, ο μεγάλος γέροντας τον επέπληξε άδικα μέσα στο Κυριακό και διέταξε άκερα να τον βγάλουν έξω. Εγώ δεν γνωρίζοντας ότι είναι αθώς σε εκείνο που τον κατηγορούσε ο Απολογήθηκα υπέρ αυτού ιδιαιτέρως. Το γνωρίζω κι εγώ πάτερ ότι είναι αθώος μου απάντησε εκείνος ο σοφός. Αλλά όπως είναι πράγμα ικτρό να αρπάζει το ψωμί από το στόμα του πεινασμένου νηπίου έτσι αδικεί και τον εαυτό του και τον εργάτη ο υπεύθυνο των ψυχών όταν δεν του προξενεί κάθε ώρα στεφάνους. Όσους γνωρίζει ότι μπορεί να υπομείνει είτε με ύβρις, είτε με ατιμίες είτε ακόμη και με εξευτελισμούς και εμπεγμούς διότι έτσι προκαλεί τρεις πολύ μεγάλες αδικίες πρώτον, στερείτε ο ίδιος ο επιπληττόμενος από τον ίδιο το μισθό του από την υποτίμηση δεύτερον, ενώ μπορούσε να ωφελήσει και άλλους με την αρετή εκείνου δεν το έπραξε και τρίτον το πιο σοβαρό, ότι πολλές φορές και αυτοί που φαίνονται καλοί και υπομονετικοί, όταν παραμεληθούν πολύ καιρό και ως δίθεν ενάρετοι δεν ελέγχονται πλέον ούτε ονειδίζονται από το γέροντα, υποβαθμίζονται και χάνουν την πραότητα και την υπομονή που είχαν. Διότι όσο καλό και καρποφόρο και παχύ και αν είναι το έδαφο της ψυχής, όταν του λείψει το πότισμα, με νερό της ατιμίας, τότε θα χορταριάσει και θα βλαστήσει αγκάθια περιφανίας και πορνείας ακόμη και αφοβίας. Τούτο γνωρίζοντας εκείνος ο Μέγας Απόστολος, έγραψε προς τον Τιμόθεο, «Επίστηθη, επενέχθητη, επίπληξον αυτής, ευκέρος-ακέρος». Εγώ, Έφερα αντιρρήσει στο σοφό αυτόν οδηγό, προβάλλοντας ω δικαιολογία την αδυναμία των ανθρώπων της εποχής μας και συνεπώς τον φόβο μήπως ή πολύ, με την άδικη επίπληξη, ακόμη ίσως και με την όχι άδικη, φτάσουν στο σημείο να αποσπαστούν από το κοινόβιο. Μου απήντησε τότε το κατοικητήριο αυτό της Σοφίας, ο Άγιο Ποιμένας, η ψυχή η οποία δέχτηκε χάρη του Χριστού με τομπημένα, με αγάπη και εμπιστοσύνη υπομένη μέχρι σέματος και δεν απομακρύνεται και μάλιστα αν τύχει έχει ευεργετυχεί από αυτόν στη θεραπεία ψυχικών τραυμάτων. Και αν θυμείτε τους λόγους εκείνους που είπε, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε τις κτίσεις ετέρα δινήσετε χωρί μας από την αγάπη του Χριστού. Την ψυχή όμως την οποία δεν δέθηκε και δεν ενώθηκε σφικτά και δεν προσκορίθηκε στον ποιμένα, δεν θα απορώ πολύ αν τη δω να μην συνεχίζει άσκοπα την παραμονή της στο μοναστήρι, εφόσον έχει συνδεθεί με επιφανειακή υποταγή. Και πραγματικά δεν διαψάφθηκε ο μέγας αυτός ποιμήν, αλλά και οδήγησε και τελειοποίησε και προσέφερε στο Χριστό καθαρά και άμα θύματα. 25. Ας ακούσουμε τώρα και ας θαυμάσουμε θεϊκή σοφία που βρέθηκε μέσα σε οστράκινα σώματα ανθρώπινα. Όσο και ώρα ήμουν εκεί, στο μοναστήρι αυτό, καμάρωνα εγώ την πίστη και την υπομονή και την αδάμαστη καρτερία των νεωτέρων αδελφών στις επιτιμήσεις, στις περιφρονήσεις και στις διώξεις μερικές φορές. Όχι μόνο εκ μέρους του γέροντος, αλλά και των πολύ μικροτέρων αδελφών. Και χάρη πνευματικής οικοδομή ρώτησε έναν αδελφό που λεγόταν Αβάκυρο, και είχε 15 χρόνια στη μονή. Τον αδελφό αυτόν, τον Αβάκυρο, τον έβλεπα να τον μαλώνουν όλοι σχεδόν και μερικές φορές μάλιστα να τον διώχνουν ακόμα και από την τράπεζα οι διακονητές επειδή είχε εκφίσεως το ελάττωμα να είναι ο λίγον φλίαρος. Του είπα εγώ λοιπόν «Γιατί αδελφέ Αβάκυρε βλέπω κάθε μέρα να σε διώχνουν από την τράπεζα και πολλές φορές να κοιμάς Εκείνος μου αποκρίθηκε «Πίστεψέ με, Πάτερ, ότι με δοκιμάζουν οι πατέρες μου, αν κάνω για μοναχός». Αλλά δεν το κάνουν στα αληθινά. Και εγώ γνωρίζοντας το σκοπό του μεγάλου, δηλαδή του Γιάροδος και των αδελφών, τα υπομένω όλα αυτά χωρίς κόπο. Και να, που συμπλήρωσα 15 ολόκληρα χρόνια με το λογισμό αυτών, και συνεχίζουν να με δοκιμάζουν. Έτσι άλλωστε μου είπαν και την πρώτη στιγμή που ήλθα εδώ, ότι μέχρι 30 χρόνια δοκιμάζουν αυτούς που απαρνούνται τον κόσμο και εισέρχονται στη Μονή. Και δικαίως, πατέρι Ιωάννη, διότι αν δεν υποβληθεί σε δοκιμασία ο χρυσός, δεν θεωρείται καθαρός. Αυτός λοιπόν ο αδερφός, ο γενναίος αβάκυρος, Αγωνίστηκε ακόμη δύο χρόνια μετά την επισκεψή μου στο μοναστήρι και μετά εξεδίμησε προς Κύριον. Πριν όμως ξεψυχήσει είπε στους πατέρες «Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Κύριο και εσάς, διότι με το να με πειράζετε εσείς για να με σώσετε δεν με πείραξαν οι δαίμονες 17 ολόκληρα χρόνια». Ο ποιμήν που πάντοτε έκρινε δίκαια, διέταξε να τον ενταφιάσουν σαν ομολογητή, του άξιζε, ανάμεσα στους προαυτούς Αγίους της Μονής. 26. Θα ζημιώσω οπωσδήποτε τους Ζηλωτέ των καλών, αν θάψω στο μνήμα της σιωπής, το κατόρθωμα και άθλημα του Μακεδονίου, του πρώτου διακόνου της Μονής. Αυτού θέλω λοιπόν να περιγράψω το κατόρθωμα και το άθλημα. Αυτός, ο ιδιαίτερα αγαπημένος από τον Κύριο, όταν κάποτε πλησίαζει γιορτή των Αγίων Θεοφανίων, παρακάλεσε τον πειμένα δύο μέρες πριν από τη γιορτή να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια για κάποια του ανάγκη Υποσχόμενο ότι θα επιστρέψει το γρηγορότερο για την ακολουθία και ετοιμασία της εορτής. Ο μισόκαλος όμως διάβολος έφερε εμπόδιο στον Αρχιδιάκονο και οδήγησε τα πράγματα έτσι ώστε αφού πήρε την ευλογία του ηγουμένου και έφυγε να μην προφτάσει να επιστρέψει στη Μονή την ημέρα της Αγίας Εορτής των Θεοφανίων σύμφωνα με την διορία που είχε λάβει από τον γέροντά του. Όταν λοιπόν επέστρεψε μία ημέρα αργότερα τον βγάζει ο από τη θέση των διακόνων και τον κατεβάζει στην τάξη των τελευταίων αρχαρίων. Και αυτός ο καλός υπηρέτης και διάκονος της υπομονής και αρχιδιάκονος τα έλεγα της καρτερίας δέχεται τον ορισμό και την απόφαση του πατρός χωρίς την παραμικρή λύπη σαν να επιτιμήθηκε άλλος και όχι αυτός. Όταν συμπλήρωσε 40 μέρες τη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική σειρά. Την επομένη όμως ημέρα, ο αρχιδιάκονος τον νικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία, διότι έλεγε έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα. Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι του το ζητούσε από ταπείνωση ωστόσο όμως υποχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτη. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να βρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή, όπως έλεγε, έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο Μέγας αυτός, Μακεδώνιος ονόματι, εμπιστεύτηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. «Ποτέ άλλοτε», μου είπε, «δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα». τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από θεϊκό φως. 27. Το ίδιο χαρακτηριστικό των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν, ίσως οτι δεν μπορούν πλέον να πέσουν, όπως λέγουν ορισμένοι. Των ανθρώπων όμως ίδιων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωσης να σηκωθούν. Ο οικονόμος της μονής αυτής επήρε κάποτε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουν νέος, μου είπε, και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ την όψη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδιά μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα μέσα στο γιατρό. Λέγοντας ουρά εννοώ την έκβαση της πράξεως. Εκείνος τότε χαμογέλασε και χτυπώντα με ελαφρά στο πρόσωπο που είπε «Γύρισε πίσω, παιδί μου. Συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβάσαι τίποτε». Εγώ έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, επίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από μέρες, έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύτηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά αλλά και με τρόμο. 28. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδερφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδερφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της μονή, του εξεφτέλιζε μπρος εκείνους και του ανέθετε περιφρονητικέ υπηρεσίε. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτό της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29 μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μία βδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο Κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα... Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο Όσιος. Τότε ο Υιγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο. Και μόλις ανοίξαμε, βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του, σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο Ιγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού. Κοιτάτε, να, οι υδρότες από τα πόδια του και του κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί. Και άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου μηνά, μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξή. Κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός. Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και του έβαλε μετάνια, ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύμισαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του, και του επέτρεψε να σηκωθεί αφού τον όνομασε υβριστικά φιλενδίκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε του Οσίου Μινά γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνια στον ηγούμενο και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγυλε ενωερά ολόκληρο το ψαρτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. 300 Δεν θα παραλείψω να στολίσω το στεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί συγχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος μου απήντησαν. Εμείς, Πάτεροι Ιωάννη, σαν ηλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη, Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο είναι να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία. 31. Ένα Ένας άλλος πάλι από τους αείμνες τους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά. «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό» ο Παύλος στους Φιλιππισίους το τέταρτο κεφάλαιο, «Εάν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας, εάν δύναμις υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχία και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμένο πνεύμα» ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα το να συγκράτη το νου, που περισπάται από τις μέρυμνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία, ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο από όλα. Είναι απτόητος ψυχή, μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής. Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Πάλευε ενάντια στη δέσπινα την κοιλία δηλαδή, Εβδομικοντάκης επτά κάθε ημέρα κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν, σε άλλο σταυρό, το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείω καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξενδίσου το ειδικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρει στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρόσου ο Χαλήνωσε του οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλο των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου. Φίμωσε και κλείσε στη μέρημνα του εαυτού σου τον περίεργο νου και εμπόδισε τον από το να θέλει να κατακρίνει ως αμελή τον αδελφό και δείχνε, χωρί να το δείξει, κάθε αγάπη και συμπάθεια προ τον πλησίον σου. «Τότε, φίλτατε Πάτερ, θα καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί μαθητέ του Χριστού, όταν μέσα στη συνοδεία έχουμε μεταξύ μας αγάπη». Ιωάννης Ιωταγάμα 35 «Έλα, έλα μου έλεγε πάλι ο καλός φίλος, έλα να συγκατοικήσεις μαζί μας». Πίνε κάθε στιγμή τον χλεβασμό, σαν τρεχούμενο και δροσερό νερό». Άλλωστε και ο Δαβίδ, αφού περιεργάστηκε όλα τα τερπνά που υπάρχουν κάτω από τον ουρανό, έλεγε με θαυμασμό «Ποιο είναι ωραιότερο και τερπνότερο?» «Κανένα άλλο, παρά το να συγκατοικούν αδελφοί μαζί». Εάν όμως δεν αξιωθήκαμε ακόμη να αποκτήσουμε το αγαθό της μια τέτοια υπομονής και υπακοής, τότε θα είναι καλύτερα συναισθανόμενοι την αδυναμία μας να ασκητεύουμε μόνοι μας μακριά από το αθλητικό στάδιο του κοινοβίου να μακαρίζουμε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτό αθλητικά και να τους ευχόμεθα καλή υπομονή Τα λόγια αυτά του καλού πατρός και εξαιρετικού διδασκάλου που επάλεψε μαζί μου με τρόπο ευαγγελικό και προφητικό ή καλύτερα φιλικό με ενίκησαν Γι' αυτό και χωρίς καμία αμφιβολία απεφάσισα να δώσω τα πρωτεία στη μακαρία υπακοή. Τριακοστόν Ενθυμήθηκα και μια άλλη αξιόλογη αρετή των μακαρίων αυτών μοναχών που αφού σας την παραθέσω θα τελειώσω τον περίπατο μέσα στο όμοιο με παραδεισένιο κήπο του κοινοβίου τους για να σας παρουσιάσω εν συνεχεία τα δικά μου λόγια, τα χωρίς κάλος, τα ανοφελή και ακανθόδη. Συνέβη πολλές φορές να διακρίνει ο ποιμήν μερικούς αδελφούς που συζητούσαν μεταξύ τους την ώρα της ακολουθίας. Και τους επέβαλε, μολονό ήταν κληρικοί, συγκεκριμένα ιερείς, να ήστανται έξω από την εκκλησία μία εβδομάδα και να βάζουν μετάνια Σόλους όσους εισερχονται και εξέρχονται. Άλλη φορά, βλέπω έναν από τους αδελφούς να παρακολουθεί την ψαλμωδία με πραγματική συνάστηση περισσότερο από κάθε άλλον. Μάλιστα, στην αρχή των ακολουθειών, έδειχνε από τις κινήσεις και το ύφος του προσώπου του ότι συζητούσε με κάποιον. Εζήτησα λοιπόν από το μακάριο αυτό να μου εξηγήσει αυτή του τη στάση. Και εκείνος που δεν συνήθιζε να αποκρύπτει κάτι που θα ωφελούσε, μου απήντησε. Έχω τη συνήθεια, Πάτερ Ιωάννη, να συμμαζεύω στην αρχή της ακολουθίας τους λογισμούς, το νου και όλο τον ψυχικό μου κόσμο. Και μόλις τους συγκαλέσω, τους φωνάζω. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν μεν Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Παρακολούθησα και το μάγειρο και ειδού τι τον συνέλαβα να κάνει. Είχε ένα πτυχίο, ένα σημειωματάριο δηλαδή, κρεμασμένο στη ζώνη του για να σημειώνει έτσι μου εξήγησε καθημερινά τους λογισμούς του και να τους ανακοινώνει όλους το γέροντα. Γι' αυτό όχι μόνο το μάγειρο, αλλά και πολλούς άλλους αδερφούς της Μονής είδαν να κάνουν το ίδιο. Και αυτή η τακτική ήταν εντολή του μεγάλου, του ηγουμένου, όπως άκουσα. καποτε το ηγούμενος έδιωξε έναν αδελφό, ο οποίος του κατηγόρησε κάποιον άλλον ως φλίαρο και πολυλογά. Αυτό τότε περίμενε καρτερικά στην πύλη της μονής 7 ημέρες, παρακαλώντας θερμά να συγχωρηθεί και να γίνει πάλι δεκτός. Μόλις το έμαθε αυτό, ο φιλόψυχος εκείνος ηγούμενος εξέτασε καλά και όταν άκουσε ότι δεν είχε φάει τίποτε τις μέρες που πέρασαν, του εδήλωσε ότι αν ήθελε οπωσδήποτε να παραμείνει στη μονή, θα τον κατάτασε στην τάξη των μετανοούντων. Ο μετανοημένος αδερφός το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Τότε ο πιμήν διέταξε να τον οδηγήσουν στο ιδιαίτερο μοναστήρι όπου έμεναν όσοι πενθούσαν για διάφορες πτώσεις τους. Αυτό και έγινε. Και τώρα αφού το μοναστήρι αυτό των μετανοούντων, ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Σε απόσταση ενός σημείου, σημείο σημαίνει περίπου 1,5 χιλιόμετρο, από τη Μεγάλη Μονή, ευρισκόταν ο απαράκλητος εκείνος τόπος που ονομαζόταν φυλακή. Εκεί δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να δεις καπνό, ή κρασί ή λάδι στο φαγητό ή τίποτε άλλο, εκτός από ψωμί και μερικά χόρτα. Στη φυλακή εντός εισαγωγικών αυτή, έκλεινε ο ηγούμενος χωρίς δικαίωμα εξόδου, όσους μετά την κουρά έπεφταν σε μεγάλα αμαρτήματα. Δεν τους έκλεινε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά χωριστά τον καθένα ή το πολύ-πολύ αναδύο. Και τους άφηνε εκεί, με ότου τον πληροφορήσει ο Κύριος για τον καθένα. Τους είχε ορίσει και έναν εξαίρετο υπεύθυνο ονόματι Ισαάκ, ο οποίος τους υποχρέωνε τηνά, σε αδιάλειπτη σχεδόν προσευχή και τους διέθετε μεγάλη ποσότητα θαλών, κλαβιών, φινίκων για να πλέκουν και να αποδιώκουν την ακιδεία. Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο τρόπος της ζωής, η κατάσταση και η πολιτεία αυτών που πιζητούσαν πραγματικά να αντικρίσουν το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, όπως λέγει ο ψαλμοδός. Τριακοστόν τέταρτον. Το να θαυμάζει κανείς τους κόπους των Αγίων είναι καλό. Το να ζηλεύει να τους μιμηθεί είναι σωτήριο, αλλά το να θέλει διαμοιάζει να τους μιμηθεί είναι παράλογο και ακατόρθωτο. 305. Όταν μας δαγκώνουν οι έλεγχοι και οι επιπλήξει των άλλων, θα τα αμαρτήματά μας. Μέχρι σ' ο Κύριος που βλέπει την αγωνιστικότητα των βιαστών της πνευματικής ζωής, σβήσει τα αμαρτήματά μας και μεταβάλλει σε χαρά την οδύνη της καρδιάς μας. Διότι, όπως λέγει ο Ψαλμοδός, «Όσο μεγάλες ήταν οι οδύνες στην καρδιά μου, τόσο δυνατές υπήρξαν και οι παρηγοριές σου, οι οποίες... Στην κατάλληλη ώρα έφραναν την ψυχή μου. Παλμό 93. Τριακοστών έκτων. Α μην λησμονούμε εκείνον που έλεγε στον κύριο, πόσε θλίψεις μου έδειξε, θλίψεις πολλέ και κακέ. Δεν με εγκατέλειψε όμω, αλλά με πεσκέφτηκε με στοργή και ζωογόνησε το ίνε μου και με ανήψωσες πάλι μετά την πτώση μου από τα βάθη της γης όπου είχα πέσει. Ψαλμός όμικρον, δηλαδή εβδομικοστός και στίχος εικοστός. Τριακοστών έβδομων. Μακάριος όποιος, ενώ κάθε μέρα κακολογείται και εξουθενείται για την αγάπη του Κυρίου, βιάζει τον εαυτό του και υπομένει. Μαζί με τους μάρτυρες αυτός θα χορεύσει και μεταξύ των αγγέλων θα παρουσιαστεί με παρησία. Μακάριος είναι ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα ανάξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουθένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείω το θέλημά του και παρέλοντας τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο, σαν οδηγό και διδάσκαλό του, αυτός θα σταθεί στα δεξιά του στα 38. Όποιο Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνο που τον δέχεται, Είτε με δυσκολία, είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. Δείχνενε ο Ερώς ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου Πατέρα. Και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει, ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφι που κρύβεται μέσα του, το φίδι της κακίας δηλαδή, αυτός αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός περιπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. κοστών. Εάν κάποιο επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδέλφια και αγάπη που έχει, άστο το βεβαιωθεί ως εξής. Θα παρατηρήσει αν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 401 Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσί από την όσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσου ίσως να θραπευτεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων του. Αν όμω με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνως αθεράπευτο. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια, «Είναι φανερό ότι δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο ενό ολίγου άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί, Λουκάσιο τα σύγμα. και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει, και από την ευλογημένη υποταγή τίποτε δεν κερδίζει παρά μόνο ενοχή». 403. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρή συνείδηση στο θέμα της υποταγής σου στο Γέροντα, δεν φοβάται το θάνατο, αλλά τον περιμένει κάθε μέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου όχι αυτός, αλλά ο γέροντάς του θα δώσει λόγο για τα έργα του. Τεσσαρακοστών τέταρτων Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίο χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου κάποια υπηρεσία και πάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι του επήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό και αυτός το έστρεψε κατά τις καρδιάς του. Αν όμω δέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου, με πίεση του γέροντος, και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, α έχει θάρρο διότι κι αν έπεσε, δεν απέθανε. Περί 45. Μου διέφυγε, αγαπητοί μου, να σας παραθέσω και τούτο το γλυκό ψωμί τη αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποτακτικούς, οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν οι ίδιοι των τους, με ύβρις και Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξεφτελισμούς. Τεσσαρακοστών έκτον Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Α το ξαναδιαβάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Την ψυχή εκείνη που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη ότι θα εξομολογηθεί εκείνο που έχει κάνει το κακό, τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτω, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν μέσα σε σκοτάδι, τις διαπράττει άφοβα». Τεσκαρακοστών 7 Όταν την απουσία του γέροντος τη φανταζόμαστε σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι δυσταρεστούν το γέροντα, τότε εξασκούμε αριθινά ανώθευτοι υπακοοί. Οι νόθιοι χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία του την απουσία του δασκάλου τους. Τεσταρακοστόν όγδοον Ερώτησα κάποτε ένα από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση, και εκείνος μου απίντησε Ο ευγνώμων υποτακτικός, και αν ακόμα αναστήσει νεκρού, και αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων, ή την απαλλαγή από τους πολέμους των παθών οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η την απαλλαγη απο τους πολέμου των παθων οπωσδηποτε συλλογιζεται οτι αυτα τα κατορθωσε η ευχη του πνευματικού του πατρός και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση περηφάνεια δηλαδή διότι πώς θα μπορέσει να περιφανευτει για εκείνο που όπως λέγει το πέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με τη δική του αξία και προσπάθεια 49. Ο ησυχαστής που ασκείτε μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με τη δική του αξία και προσπάθεια πέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει του δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος ή του Θεού εν για πάντα δούλος και υπήκοος του Χριστού. Πεντηκοστόν Αγωνίζεται σαν πυγμάχο ο δαίμονας εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να του ρίχνει σε σαρκικούς μολισμους για να του σκληρύνει την καρδιά άλλοτε σε εξαφνική οργή και ταραχή άλλοτε σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία ή στη λεμαργία και την οκνηρία, την τεμπελιά, για προσευχή, άλλοντες στον ύπνο και στο σκοτισμό του νου. Και όλα αυτά γίνονται για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής, με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτήν, αλλά και με το ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά. Και δεν τους αφήνει να εννοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυρθούν οι αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη. 51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγουμένου δαίμονος. Κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος η Ιώβ Πρώτο κεφάλαιο. Ήλθε δηλαδή άλλος δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διάφορο τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια. Πες τι δεύτερο. Συνήνθησα οι οποίοι με την ευχή και σκέπη του γέροντός τον έγιναν ευκατάνικτοι δηλαδή εύκολη στη ροή των δακρύων, γλυκομήλητη, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητη από πάθη, με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφτασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά στο λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για το ανώτερο βραβείο της συσχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει πλέον στην απάθεια. Κι έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανοίχθηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικημία και μη κυβερνήτη εκκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλυμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών. 53. τρίτων. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα, της ψυχής η θάλασσα, για να ξεβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπίλα και τα χορτάρια που υποταμή των παθών κατέβασαν μέσα της. Εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μετά από την αναταραχή αυτή της θάλασσας επικρατεί βαθιά γαλήνη. Πεντηκοστών τέταρτων Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο λοιπόν το όφελος διότι αν κτίζεις όπως λέει η γραφή και αν γκρεμίζει, τι κακό, τι καλό μάλλον προκύπτει παρά μόνον κόπη Σοφία Συράχ λαμδα δέλτα κεφάλαιο. κεφάλιο. 55ο. Μην απατάσαι ο Ιε και επίκουε του Κυρίου από το πνεύμα τη Ιήσεως και παρουσιάζεις τα αμαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. Πεντηκοστόν έκτον Ξεγύμνωσε Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό «Μην τραπείς», αλλά λέγε «Δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή. Η δική μου ραθυμία το προξένισε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου». Την ώρα που εξομολογήσε να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. 57. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσει, γε μου, πολλά χρόνια για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσει. αν απ' την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες. Εννοεί ο, ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες το να δεχθεί κανείς ατιμώσει. 528. Μην το θεωρεί ανάξιο να ξεμολογηθείς τις αμαρτίες σου, στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή, με ταπείνωση να της διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα κατά δίκους, οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και εικαισίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή του σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της έρημου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επαιδείωκε τη σωτηρία τους. 51. Ας μην εκπλαγούμε διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. 60. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους εξυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που εγένεται το υπήκοος μέχρι θανάτου. 61. πρώτων Κι όταν ακόμη πέσεις σε αμαρτία, μην εγκαταλείψεις το στίβο, το κοινόβιο, αφού τότε ιδιαίτερο έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταυτε, αλλά και θα, θα θανατονότανε. 62 62ο. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό μέσα στο κοινόβιο, Καταφθάνουν αμέσω οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε την σύγχυση της κοινοβιακής ζωής όπως λένε και να ακολουθήσουμε τη ζωή την ησυχαστική του ερημίτη. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μια πληγή επάνω στην ήττα μας. Εξ όταν ο γιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του γιατρού. Εξικοστών τέταρτον Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε να βάγιο χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα το. Σε αυτό... Ποιο άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσει. Εξικοστών Πέμπτων Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωσης. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπω λέει ο ψαλμοδό, εν τη ταπεινώ η μόνο μνήστη η μόνο κύριο, και ελιτρώσα το ημά εκ των εχθρών ημών ψαλμό. Ρο λαμδα εψιλον. Συνεπώς, τίποτα δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι και από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια. Η θυγατέρα της ταπεινώσεως ετελειοποίησε την ταπείνωση. Εξικοστών έκτων. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό. Οι άρρωστοι που γνώρισαν την ικανότητα του γιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα πριν τελειώσει η θεραπεία τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλων. 67. Μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανένα άλλο να μη βαστίσει όπως αυτόν. 68. Ένας στρατιώτης χωρίς πολεμική πείρα είναι επικίνδυνο να ξεχωρίσει από τη στρατιωτική παράταξη και να πολεμήσει μόνος του τον εχθρό. Και είναι επίσης επικίνδυνο ένας μοναχός, χωρίς πολύ πείρα στην άσκηση, στον πόλεμο εναντίον των παθών, να προχωρήσει στην ησυχαστική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Μέν Στρατιώτης κινδυνεύει από σωματικό θάνατο, ο δε μοναχός κάτι χειρότερο από ψυχικό θάνατο. Όπως λέει η Γραφή, αγαθεί οι δύο υπέρ των Εκκλησιασής, τέταρτο κεφάλαιο. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκήσουν την ησυχαστική ζωή δύο, υποτακτικός και γέροντας παραδείγματος χάρη, και με τη χάρη και ενέργεια του Αιγίου πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις. Εξικοστών ένατων. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από το χειραγωγό του, τον οδηγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, το περιπλανόμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τη μάνα και τον πατέρα, τον άρρωστο από τον γιατρό, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενή και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αγορήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. ευδομικοστών, λόγος περί υπακοής. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο γιατρείο, ας θυμούνται και ας τους πόνους και όσοι στη ζωή της υπακοής την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους, αυτούς που πηγαίνουν στο γιατρό, η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη, η βεβαία απόδειξης ότι βελτιώθηκε η υγεία τους και στους δεύτερους η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέφτη της υπακοής σου και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί η ζωή αυτός και ο γέροντάς του έχει ως αντιπάλου μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο παλεύει και με δαίμονες και με ανθρώπους. Ο πρώτος παρατηρώντας συνεχώς το δάσκαλό του τηρεί με περισσότερη ακρίβεια τις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τις παραβιάζει κάπως με την απουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονητική αντιμετώπιση των προσκομμάτων, θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους. 73. τρίτων Ας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία Συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα ανέχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού. 74. ΤΕΤΑΡΤΟΝ Εμπρός στο γέροντα ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και άγνια. Ο σιωπηλό άνδρας είναι ο γιος της φιλοσοφίας που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντος και απελπίστηκα για την υποταγή του, Βλέποντα ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. Εβδομικοστών Πέμπτων Όλοι μας την προσοχή, ασταθούμε σταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή διότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε πρόσεχε σε αυτό όταν βρίσκεσαι με άλλους αδερφούς και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερο από αυτούς διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά εκείνους τους προσβάλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργεί οπωσδήποτε υψηλοφοροσύνη. ΕΕΔΑΜΙΚΟΝ Εργάζουμε ζήλο στο εσωτερικό της ψυχή σου, χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και τις κινήσεις σου, ούτε με το λόγο, ούτε με την ύξη. Και τούτο βεβαίως εφόσον έχεις πάυσει να εξουδενώνεις τον πλησίον σου. Αν όμω είσαι επιρρεπής αυτό, τότε γίνε με τους αδελφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανόμοιος με την ίηση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. Εβδομικοστών έβδομων Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που καφχά τον πρόσε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, τον πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντός του. Αλλά μάλλον αποδοκιμάστηκε, διότι όλοι του είπαν «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι» 78 δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία του εξευτερισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει ο Ιωσδήποτε άνθρωπος, διότι το πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 71. ένατων Πίνε πρόθυμα ού μοναχέ, τον εξευτερισμό από κάθε άνθρωπο, Σαν να είναι είδωρ ζωή. Μην νομίσει ότι θέλει να σε ποτίσει με φάρμακο καθαρτικό της λαγνία, διότι τότε θα προβάλλει στην ψυχή σου αγνώτη, Αναφέρετη, και φω του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου. 8 Αν κανεί βλέπει αναπαυμένου εκ μέρου του του αδελφού του κοινοβίου, Ας μην καυχάτε για το λογισμό του, διότι οι κλέφτες ευρίσκονται γύρω του. 81. πρώτων Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου. Όταν πάντα ποιήσετε τα προσταταγμένα, λέγεται ότι αχρή οι μεν, αοφίλο μεν ποιήσε επε Όταν κάνετε τα πάντα τα οποία σας έχω προστάξει, να λέτε ότι είσαστε πάλι αχροί δούλη, και κάναμε το χρέος μας. Την αξία δε των κόπων κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε. Οκδοικοστών δεύτερον. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους κι άλλοτε παρηγορούνται με την κατάνυξη. Έτσι και την ίηση αποφεύγουν κι από τους κόπου των παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. Τα δακρύα αυτά είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται κανείς μεγαλείο όταν έχει τα δάκρυα αυτά της κατανήξεως. Οκδοικοστών τρίτων Λίγη φωτιά έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ κερί και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευτήκαμε Όλη την αγριότητα της καρδιάς και την αναισθησία και την πόρωση αμέσως την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. Αντελήστηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο με ένας το έκανε για να μιμηθεί το ζήλο των αγωνιστών. Ο δεάλλος για να τα αποκαλύψει ηρωνικά και εμπεκτικά όταν θα το ευκαιρία και έτσι να ανακόψει τον εργάτιο του Θεού από τον καλό του αγώνα. Λόγος 85 Μην ασκεί την άλογη σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους. Ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και το βάδισμά σου. Τη στιγμή που σε προστάξουν, να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταδάσ, χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86 έκτων όπως λέγει και ο Ιωβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική σβελτάδα, οι οποίες επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές υδραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύθηκαν, έπεσαν δηλαδή. Βλέποντας αυτά θαύμασα για τις πολυπίκυλε μορφές της κακίας. 87 Όποιος ζει σε κοινόβιο δεν ωφελείται τόσο από την ψαλμοδία όσο από την εσωτερική προσευχή, την οερά προσευχή. Διότι οι φωνές των ψαλτών δημιουργούν πολλές φορές σύγχυση και εμποδίζουν την κατανόηση των ύμνων. Πάλευε συνεχώς να συγκεντρώνεις τον νου σου που σκορπίζεται σε ρεμβασμούς. Ο Θεός δεν ζητάει από τους υποτακτικούς του κοινοβίου, όπως από τους συγχαστές, προσευχή αρέμβαστη. Γι' αυτό να μην αθυμείς, επειδή κλέπτεται ο νου σου την ώρα της προσευχής, αλλά να τον επαναφέρεις. Να ευθυμείς δηλαδή και πάντοτε να επαναφέρεις τον νου σου στην προσευχή όταν ρεμβάσει και φύγει. Άλλωστε, μόνο στους αγγέλους παρατηρείται το άσυλον, δηλαδή το να μην ονούς ο την ώρα της προσευχής. Οκδοικοστών ένατων Όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταία αναπνοή. Ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, έστω και αν εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του. Εκείνο που συνήθως δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις συμφορές αυτές είναι ο εσωτερικός δισταγμός της καρδιάς και η έλλειψης εμπιστοσύνη προς τον τόπο που βρίσκεται. Ενενικοστών, Εκείνοι που αλλάζουν εύκολα μοναστήρι είναι τελείως απρόκοφτοι, διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στην ακαρπία όσο η έλλειψη υπομονής. Ενανικοστών πρώτον, Αν βρέθηκες σε ένα άγνωστο γιατρείο και γιατρό, συμπεριφέρεσε σαν περαστικός και αν πλωτίσεις αθόρυβα την πείρα σου με όλα όσα θα παρατηρήσεις εκεί. Και όταν βλέπεις ότι θεραπεύονται εκεί οι ασθενείς σου και μάλιστα ο όγκος της υπερηφανίας σου το πιο σπουδαίο το τότε αποφάσισε να παραμείνεις. Τότε πουλήσε τον εαυτό σου με το χρυσό της ταπεινώσεως. Το συμβόλαιο της υπακοής τα γράμματα της διακονίας και της υπηρεσία και με μάρτυρες του αγγέλους. Σχίσε τελείως μπρο αυτούς το χαρτί του δικού σου θέληματο. Αν γυρίζεις ακόμα από το ίδιο μοναστήρι και από το ένα μοναστήρι στο άλλο, αθετείς το συμβόλαιο και το τίμημα με το οποίο σε εξαγόρασε ο Χριστός. Ο τόπος της ασκήσεώς σου, ας είναι για σένα μνήμα πριν από το μνήμα. Να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν βγαίνει από το μνήμα πριν από την κοινή Ανάσταση. Μερικοί οι οποίοι βγήκαν από τούτο το μνήμα τους, θυμήθηκαν τότε ότι απέθαναν. Ας ικετεύσουμε τον Κύριο, να μην το πάθουμε κι εμείς. 24. Οι πιο οκνηροί μοναχοί, όταν αντιληφθούν βαριά την εντολή της εργασίας, κοιτάζουν να προτιμήσουν την προσευχή. Όταν όμως την αντιληφθούν ξεκούραστοι, αποφεύγουν την προσευχή, σαν να είναι φωτιά. Ενενικοστόν πέμπτον, συμβαίνει να εγκαταλείψει ένας μοναχός την εργασία του, για να ξεκουράσει κάποιον αδελφό, ο οποίος του το ζήτησε. Συμβαίνει όμως αυτό και από οκνηρία. Άλλες φορές πάλι δεν την εγκαταλείπει από κενοδοξία κι άλλες από προθυμία. 96. Εάν ευβιάστηκες και συνομολόγησες να εγκαταβιώσει σε μία μονή, και βλέπεις εν μεταξύ, ότι δεν προοδεύεις αυτήν πνευματικά, μη διστάζει να την αποχωριστείς. Πλην όμως γνώριζε ότι ο εκλεκτός μοναχός παντού είναι εκλεκτός και ο απρόκοφτος παντού είναι απρόκοφτος. Εν Ενεικοστώ Τα ευριστικά λόγια προξενούν στους κοσμικούς Πολλού χωρισμούς και διασπάσεις. Ομοίω και στα κοινόβια, οι γαστρεμαργίες δημιουργούν όλες τις πτώσεις και τις αθετήσεις των υποσχέσεων. 28. Εάν κυριαρχήσεις επάνω στη δέσπινα στην κοιλιά δηλαδή, τότε ο ασχετικό τόπο τόπος σε οδηγεί στην απάθεια. Αν όμω κυριαρχεί αυτή επάνω σου, τότε παντού κινδυνεύει εκτός από το μνήμα. Εν ένατον, ο Κύριος δίδει σοφία στους τυφλούς, ψαλμός ρο μη ε8 Δηλαδή, τους οφθαλμούς των υποτακτικών τους φωτίζει, ώστε να βλέπουν τις αρετές του διδασκάλου και τους σκοτίζει ώστε να μην βλέπουν τα ελαττώματά του. Ενώ ο μισό μισόκαλος διάβολος, ο διάβολος που μισεί το καλό δηλαδή, κάνει το αντίθετο. Εκατοστών. Ας έχουμε αγαπητή ω υπόδειγμα τελεία υποταγής τον Ιδράργυρο, ο οποίος και όταν κυλιέται κάτω από όλα μένει εντελώς άθικτος από ακαθαρσίες οι επιμελείς μοναχοί ας προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους μήπως κατακρίνοντας τους αμελής, καταδικαστούν περισσότερο από αυτούς Εάν ο Λοτ ανεδείχτη δίκαιος νομίζω πως οφείλεται στο ότι ενώ ζούσε ανάμεσα σε πολλοί αμαρτωλούς δεν φάνηκε ποτέ να τους κατακρίνει Εκατοστών πρώτων Πάντοτε βέβαια Περισσότερο όμως, κατά την ώρα της ψαλμοδίας ας διατηρήσουμε ησυχία και αταραξία, διότι οι δαίμονες προσπαθούν με τις ταραχές να χαλούν την προσευχή. Εκατοστών δεύτερον. Διακονητής σημαίνει να βρίσκεσαι σωματικά μπροστά στους ανθρώπους και με τον νούσιο να χτυπάς την πύλη του ουρανού δια της προσευχής. Εκατοστών τρίτων Οι ύβρις και οι και τα παρόμοια είναι για την ψυχή του υποτακτικού σαν την πικρή αψηφιά. ενώ οι έπαινοι, οι τιμές και τα εγκόμια μοιάζουν με το μέλι και προξενούν στους ηδιπαθείς υπερβολική γλυκύτητα. Ας εξετάσουμε όμως τη φύση και την ενέργεια του καθενός τα πρώτα καθαρίζουν όλη την εσωτερική λάσπη, ενώ τα δεύτερα αυξάνουν τη χολή των παθών. Εκατοστό τέταρτο Ας θα αμέριμνη και ας έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν εν κυρίο τη φροντίδα των ψυχών μας, έστω κι αν μερικά προστάγματα τους φαίνονται επιζήμια στην ψυχή μας. Τότε τότε ακριβώς δοκιμάζεται η πίστης μας προς αυτούς, μέσα στο χωνευτήριο της ταπεινώσεως. Το γνώρισμα της τελείας εμπιστοσύνη είναι αυτό. Ενώ βλέπουμε πράγματα αντίθετα από ό,τι περιμένουμε, είπα τα σώμεθα σε που μας προστάζουν. Λόγος τέταρτος Πέρι υπακοής Συνέχεια Εκατοστό πέμπτο Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωσης, όπως άλλωστε το είπαμε προηγουμένως. Από την ταπείνωση γεννάται η διάκρισης. Περι αυτού μιλεί πολύ έξοχα και βαθιστόχαστα ο Μέγας Κασιανός στο λόγο του περιδιακρίσεως. Από την διάκριση γεννάται η διόραση και από αυτήν η προόραση. Ποιος άραγε δεν θα θελήσει να τρέξει στον ωραίο αυτό δρόμο της υπακοής, βλέποντας ετοιμασμένα εμπρός του τόσα σπουδαία αγαθά. Για τη μεγάλη αυτή αρετή, έλεγε ο εκλεκτός εκείνος ψαλμοδός. «Ετοίμασες, ό Θεε, από την παρουσία σου μέσα στην καρδιά του φτωχού υποτακτικού». Ψαλμός Ξηζήτα 11. Εκατοστών έκτων Μίλης ποτέ στη ζωή σου το μεγάλο εκείνο αθλητή που 18 ολόκληρα χρόνια δεν άκουσε μία φορά από τα εξωτερικά του αυτιά από το γέροντά του την ευχή σωθεί ήθε να σωθεί. Με τα εσωτερικά του όμως αυτιά άκουγε καθημερινά από τον Κύριο όχι το σωθείς που είναι η ευχή βέβαια αλλά το εσώθεις που είναι κάτι οριστικό και βέβαιο. Εκατοστών έβδομων Απατούν τον εαυτό τους μερικοί υποτακτικοί, οι οποίοι βλέποντας τον Γέροντα πιθήνιο και συγκαταβατικό, ζητούν εντολέ σύμφωνα με το θέλημά τους. Όταν όμως το επιτυχάνουν αυτό, ας γνωρίζουν ότι έχασαν τελείως το στέφανα της μαρτυρικής ομολογία διότι η υπακοή σημαίνει από την υποκρισία και από την προσωπική επιθυμία. 108. Συμβαίνει να δεχθεί ένας υποτακτικός κάποια εντολή από το γέροντα. Αντιλαμβάνεται όμως ότι ο γέροντας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσταξε και γι' αυτό δεν την εκτελεί. Ένας άλλος όμως υποτακτικός που και αυτό το αντιλαμβάνεται υπακούει και την εκτελεί διακρίτος. Εδώ αξίζει να εξετάσουμε ποιος από τους δύο ενήργησε περισσότερο θεάρεστα. 101 Είναι πράγμα δύνατο το να πολεμήσει ο διάβολος όσους πράττουν το θέλημά του. Ας σε αυτό οι αμελής μοναχοί, οι οποίοι μπορούν και παραμένουν στο ησυχαστήριό τους ή το κοινόβιό τους, χωρίς να πολεμούνται καθόλου απολογισμούς φυγής. εκατοστων δέκατον. Το ότι πολεμούμεθα να αναχωρήσουμε από τον τόπο της ασκήσεώς μας, αποδεικνύει ότι εκεί ευαριστούμε τον Θεό, εφόσον το να μας πολεμεί ο εχθρός σημαίνει βέβαια ότι εμείς τον πολεμούμε. Εκατοστόν ενδέκατο «Δεν θα τα αποκρύψω κατά τρόπο άδικο, ούτε θα κρατήσω για τον εαυτό μου κατά τρόπο απάνθρωπο. Δεν θα αποσιωπήσω αυτά που δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθούν. Εκείνος ο φίλος μου, ο Μέγας Ιωάννης ο Σαβαΐτης, μου διηγήθηκε πολλά αξιάκουστα πράγματα». Πόσο θα ήταν ο άνδρας αυτός απαθής και ειλικρινής και ακέραιος στα λόγια και στα έργα, το γνωρίζεις και εσύ ως η επάτερ, από τη δική σου πείρα. Αυτός λοιπόν μου διηγήθηκε τα επόμενα. Στο μοναστήρι μου στην Ασία, μου είπε, από εκεί προερχόταν ο ενάρετος αυτός, βρισκόταν ένας ηλικιωμένος μοναχός πολύ αμελή και ακόλαστος. Αυτό το λέγω όχι για να τον κρίνω, αλλά για να παρουσιάσω την αλήθεια. Αυτός λοιπόν, δεν γνωρίζω πώς, απέκτησε ένα νεαρό υποτακτικό, ονόματι Ακάκιο, με απλότητα ψυχής αλλά και σύνεση λογισμού. Τα όσα δε αυτός υπέφερε από το γέροντα αυτό, θα φανούν στους πολλούς απίστευτα. Όχι μόνο ύβρις και ατιμίες, αλλά και με χτυπήματα δυνατά τον εμβασάνιζε κάθε μέρα. Η υπομονή που έδειχνε ο Ακάκιος φαινόταν ανόητη, αλλά δεν ήταν. Είχε τη θέση της. Βλέποντάς τον λοιπόν εγώ να ταλαιπωρείται τόσο πολύ καθημερινά σαν αγορασμένος δούλος, τον ερώτησα πολλές φορές όταν τον συναντούσα. Πώ είσαι αδελφέ κάκειε, πώ πέρασε σήμερα. Και αμέσω μέχρι άλλο το μάτι του μελανιασμένο, άλλο το πρισμένο το τράχη του και άλλο τε χτυπημένο το κεφάλι του. Εγώ όμω, γνωρίζοντα ότι αυτό είναι εργάτη τη αρετής του έλεγα. Καλά πηγαίνουμε, καλά. Κάνε υπομονή και θα ωφεληθεί. Αφού πέρασε νιά έτη στην υπακοή του σκληρού γέροντα, εξεδήμισε προς κύριον. Πέντε μέρες μετά την ταφή του στο κημητήριο των πατέρων, ο γέροντας του Ακάκιου πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα εκεί πλησίον και του έλεγε «Πάτερ, ο αδερφός Ακάκιος απέθανε». Εκείνος μόλις τον άκουσε, το αποκρίνεται «Πίστεψέ με γέροντα, δεν το πιστεύω». Αυτός τότε του λέει, «Έλα να δεις». Σηκώνεται τότε γρήγορα και μαζί με τον γέροντα του μακάριου πίκτου, φτάνει στο κημητήριο και φωνάζει τον νεκρός σαν ζωντανό. Και πράγματι, αν και νεκρός ζούσε. Και του λέγει, «Αδερφέ Ακάκη, απέθανες». Εκείνος δε καλός υποτακτικός, δείχνοντας υπακοή και μεταθάνατο, αποκρίθηκε στο μεγάλο γέροντα, Πώς είναι δυνατόν πάτερ να πεθάνει ο άνθρωπος που είναι εργάτης της υπακοής. Τότε ο που εθερωεί το πνευματικός πατήρ του κυριεύτηκε από φόβο και έπεσε κατά πρόσωπον στη γη γεμάτος δάκρυα. Εν συνεχεία ζήτησε από τον ηγούμενο της Λαύρας ένα κελί κοντά στο μνήμα και εκεί με καθαρότητα την υπόλοιπη ζωή του, ομολογώντας συνεχώ τους πατέρες ότι διέπραξε φόνο. Εμένα μου φαίνεται, Πάτερ Ιωάννη, ότι εκείνος που μιλούσε στον νεκρό ήταν ο ίδιος ο Μέγας Ιωάννης. Η μακαρία αυτή ψυχή και ένα άλλο περιστατικό μου διηγήθηκε σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλον. Ήταν όμως αυτός ο ίδιος, όπως κατόρθωσαν το εξακριβώσω αργότερα. Εκατοστών το δέκατον. Μου διηγήθηκε λοιπόν ότι στο ίδιο αυτό μοναστήρι της Ασίας έγινε κάποιος υποτακτικός σε ένα μοναχό πράο, επίοική και ήσυχο. Επειδή λοιπόν έβλεπε ότι ο γέροντάς του τον ετοιμούσε και τον ανέπαβε, επήρε μια καλή απόφαση, για τους πολλούς όμως επικίνδυνη και παρακάλεσε τον γέροντά του να τον απολύσει. Είχε άλλωστε ο γέροντα κι άλλον υποτακτικό και το πράγμα δεν ήταν κάτι το πολύ θλιβερό. Αναχωρεί λοιπόν και με συστατική επιστολή του γεωροντός του, γίνεται δεκτός σε ένα από τα κοινόβια του πόντου. Την πρώτη νύχτα της στο κοινόβιο, βλέπει στον ύπνο του ότι λογοδοτούσε σε κάποιους. Μετά το τέλος αυτού του οράματος, της τόσο φοβερής αυτής λογοδοσία είδε ότι του έμενε ένα υπόλοιπο χρέο που ήταν εκατό λίτρες χρυσού. Ξυπνώντας, ερμήναυσε το όραμα και είπε «Τα αντίοχε, έτσι ονομαζόταν, έχουμε πράγματι πολύ χρέος ακόμη», το είπε μιλώντας στον εαυτό του. Συμπλήρωσα διηγή του αντίοχος, τρία έτη το κοινόβιο κάνοντας αδιάκριτη υπακοή και δεχόμενος από όλους θλίψεις και περιφρονήσει σαν ξένος. Αλλά ξένος μοναχός, εκτός από εμένα, άλλος δεν υπήρχε εκεί. Τότε λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου κάποιον, ο οποίος μου έδωσε απόδειξη ότι ξόφλιζα δέκα λιτρέ από το χρέος μου. Όταν ξύπνησα, κατάλαβα τη σημασία του οράματος και είπα «Μόνο δέκα» «Και πότε άραγε θα κατορθώσω να ξοφλήσω όλο το χρέος μου» Και τότε είπα στον εαυτό μου «Τα ποινέ αντίοχε, χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο κόπο και ατιμία». Και άρχισα από τότε να υποκρίνομαι τον τρελό, χωρίς όμως να μελώ καθόλου το διακόνημά μου. Οπότε οι σκληροί εκείνοι οι πατέρες, επειδή με έβλεπαν σε αυτή την κατάσταση και προθυμία, μου επέβαλαν όλα τα βαρύτερα διακόνη μου οποτε οι σκληροι εκεινοι πατερες επειδη με εβλεπαν σε αυτη την κατασταση και προθυμια μου επεβαλαν ολα τα βαρυτερα εργα της μονής. Αφού λοιπόν Αγραπητέ μου, επέμενα σε ένα τέτοιο αγώνα 13 έτη, είδα και πάλι στον ύπνο μου εκείνους που είχαν έρθει στην αρχή να μου υπογράφουν την τελειωτική εξόφληση του χρέους μου. Και από τότε, όταν οι πατέρες της μονής αυτής με τον αχορούσαν σε κάτι, το υπέφερα με γενναιότητα ενθυμούμενος το χρέος μου. Αυτά, Πατέρ Ιωάννη, μου τα διηγήθηκε ο πάνσοφος Ιωάννης ο Σαβαΐτης, σαν να συνέβησαν σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του σε αντίοχο. Αυτό ήταν που έσχισε πραγματικά το χειρόγραφο του χρέους του με τη γενναία υπομονή του. Εκατοστόν δέκατο τρίτο Ας ακούσουμε τώρα πόσο διακριτικός έγινε όσιος από την τέλεια υπακοή του. Όταν έμενε στη μονή του Αγίου Σάβα, προσήλθαν εκεί τρεις νεαροί μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αμέσως τους δέχτηκε με χαρά και τους πρόσφερε φιλοξενία για να τους αναπαύσει από τον κόπο της οδηπορίας. Αφού περάσαν τρεις ημέρες, τους λέει ο γέροντας, «Εγώ, αδελφοί μου, είμαι άνθρωπος πόρνος και δεν μπορώ να δεχθώ κανέναν από σας. Εκείνοι όμως δεν σκανταλίστηκαν, διότι γνώριζαν πόσο καλοιεργούσε ο γέροντας την αρετή. Επειδή λοιπόν, αν και πολλοί τον παρακάλεσαν, δεν κατορθώσαν διόλου να τον πείσουν, πέφτουν τότε στα πόδια του και τον νικετεύουν να τους ορίσει έστω πώς και πού πρέπει να μονάσουν» υπεχώρησε τότε ο γέροντας επειδή κατάλαβε πως ότι θα τους πει θα το δεχθούν με ταπείνωση και υπακοή και λέει στον πρώτο «Εσένα τέκνον μου ο Κύριος σε θέλει να μονάσει σε τόπο ησυχαστικό με υποταγή σε πνευματικό πατέρα». «Έπειτα λέει στο δεύτερο «Πήγαινε πούλησε τα θελήματά σου και παρέδωσέ τα στο Θεό». Σήκωσε στους ώμους το σταυρό σου. Ζήτα με υπομονή σε κοινοβιακή ζωή. Να ζήσει δηλαδή σε κοινοβιακή αδελφότητα και οπωσδήποτε θα βρει θησαυρό στους ουρανούς. Τέλος λέει και στον τρίτο. Αν έχεις συνεχώς αχώριστο μαζί με την αναπνοή σου το ρητό που λέει «Ο υπομίνας ιστέλος τέλος ούτω σωθήσετε» Μαθέος, για το κεφάλαιο αυτό να έχεις» και πήγαινε να βρεις για γέροντά σου ή δυνατόν τον πιο ελεγκτικό και απότομο άνθρωπο. Κάνε σε αυτόν υπομονή και πίνε καθημερινά τις περιφρονήσεις και τις ύβριες σαν μέλι και γάλα. Τότε ο αδελφός ρώτησε με απορία το Μέγα Ιωάννη «Εάν όμως πάτερ ζει με αμέλεια, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση» και ο γέροντας του απάντησε «Κι αν ακόμη τον δεις να πορνεύει και τότε μη φύγεις, αλλά λέγε μέσα σου «Ετέρε, εφώ πάρει» Δηλαδή φίλε μου, γιατί ήρθες εδώ, για να εξετάσεις τι αμαρτίε των άλλων» Κάνοντας έτσι, θα δει να σβήνει μέσα σου η περηφάνεια και να μαραίνεται η σαρκική πόρωσης. Εκατοστόν δέκατον τέταρτον Όλοι ως υποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλοι μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία, και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλός νάυτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις ειδούν όμως ότι έλαβε το χρήσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφο και το τόξο, και φόρεσε τη στρατιωτική σχολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό, ας μην κοιμηθούμε, αδελφοί. Εκατοστό δέκατο πέμπτο Είδα μικρά παιδιά, αθώα και εκλεκτά, που πήγαν στο σχολείο για σοφία και μόρφωση και ωφέλεια, και δυστυχώς σε τίποτα δεν πρόκοψαν, παρά μόνο στη σκληρότητα και την πονηρία και την κακία εξαιτίας τη συναναστροφής τους με τους άλλους μαθητές. Όποιος έχει νου, ας εννοήσει τι θέλω να πω. Είναι αδύνατον αυτοί που επιδίδονται ολόψυχα στην εκμάθηση μιας τέχνης να μην προοδεύουν μέρα με την ημέρα. Άλλοι, αντιλαμβάνονται την προοδό του. Σε άλλους όμως προς ωφέλη δεν επιτρέπει ο Θεός να Την γνωρίσουν. Εκατοστό δέκατο όγδο Ο καλός έμπορος μετρά κάθε βράδυ το κέρδος ή τη ζημία της ημέρας και δεν μπορεί να έχει ακριβή γνώση του πράγματος αν δεν κρατά κάθε τόσο σημειώσει. Η εξέταση της κάθε ώρας παρουσιάζει έτοιμο το λογαριασμό της ημέρας. Εκατοστών δέκατων έβδομων. Ο ανόητος μοναχός δαγκώνεται όταν τον περιφρονούν ή τον επιπλήττουν και προσπαθεί να φέρει αντίρρηση και να δικαιολογηθεί ή αντίθετα βάζει γρήγορα μετάνια σε αυτόν που τον επιπλήττει όχι από ταπείνωση, αλλά διότι θέλει να σταματήσουν οι ονειδισμοί. Γι' αυτό, όταν σε περιγελούν, να σιωπάς και να δέχεσαι με ευχαρίστηση τους καυστήρες αυτούς που προξενούν στην ψυχή ολολαμπρή αγνότητα. Δείξε τη μετάνιά σου στο γιατρό, όταν σταματήσει να σε ελέγχει, διότι κατά τη διάρκεια του θυμού του, ίσως να μην δέχεται τη μετάνοια σου. 18. Οι κοινοβιάτες προς όλα βέβαια τα πάθη αλλά περισσότερο προς τα εξής δύο πρέπει να συνεχώς να αγωνίζονται την κοιλιοδουλεία και το θυμό διότι μέσα στο πλήθος οι αφορμέ των παθών αυτών. Όσους ασκούν την υπακοή ο διάβολος τους παρακινεί και επιθυμούν αρετές που δεν ταιριάζουν σε αυτούς, αλλά στους ησυχαστές. Και τους ησυχαστές πάλι τους παρακινεί σε όσα δεν ταιριάζουν σε αυτούς, αλλά στους κοινοβιάτες. Εκατοστόν δέκατο ένατο Στους απρόκοπτους υποτακτικούς, εάν ανοίξεις το νου τους, θα βρεις σκέψει πλανεμένε. Θα βρει δηλαδή να επιθυμούν την ησυχαστική ζωή, την πιο αυστηρή νηστεία, την αρέμβαστη προσευχή, την τέλεια καινοδοξία, τη διαρκή μνήμη του θανάτου, τη συνεχή κατάνυξη, την απόλυτη αουργησία, τη βαθιά σιωπή, την πιο υψηλή αγιότητα. Όλα αυτά που επιθυμούσαν, οικονόμησε ο Θεός να μην τα γευθούν στην αρχή της κοινοβιακή του ζωής. Και αυτή απατήθηκαν, και μετεπίδησαν στην ησυχαστική ζωή για να τα αναζητήσουν εκεί ματέως. Τους παρακίνησε ο εχθρός, ο διάβολος, να τα αναζητήσουν πριν από την ώρα τους για να μην υπομείνουν και κατορθώσουν αυτά στην ώρα τους. 120 Στους ησυχαστές ο αποτεώνας διάβολος μακαρίζει τις αρετές των κοινοβιατών, δηλαδή τη φιλοξενία, την εξυπηρετικότητα, την αδελφοσύνη και τη συμβίωση και την περιποίηση των αρρώστων και τούτο για να πετύχει ο πλάνος να τους οδηγήσει όπως και τους προηγούμενους στην ανυπομονησία και στην αποτυχία. 121 είναι πράγματι σπάνιοι εκείνοι που ασκούν όπως πρέπει την ησυχαστική ζωή. Αυτή είναι όσοι απέκτησαν την παρησία της Θείας Χάριτος, η οποία τους ξεκουράζει στους κόπους και τους βοηθάει στους πολέμους. 122. Ανάλογα με τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας, πρέπει να κοιτάζουμε και να εκλέξουμε τους γέροντες όπου θα υποταγούμε. Δηλαδή, αν είσαι επιρρεπής λαγνία, διάλεξε ως γυμναστή σου έναν ασκητικό και αυστηρότατο στινιστή αγέροντα. Μην διαλέξει κανένα σπουδό και θαυματουργό, ο οποίος όμως φιλοξενεί πρόθυμα και στρώνει τραπέζι στον καθένα. Αν πάλι είσαι υψαφχήν, δηλαδή με υψηλό αυχένα άρα υπερήφανος, Διάλεξε γέροντα απότομο και ανυποχώρητο και όχι κανένα πράο και φιλές πλαχνό. 123 Ας μην ζητάμε γέροντες προγνωστικούς και προορατικούς, αλλά προπάντων και οπωσδήποτε ταπεινού και κατάλληλου για τη θεραπεία των ασθενιών μας. Πράγματα που θα φαίνονται και από τον τρόπο της ζωής τους και από τον τόπο και την κατάσταση της ασκήσεώς τους. 124. Ας έχεις σαν καλό παράδειγμα υπακοής το δίκαιο και ενάρετο αβάκυρο που αναφέραμε προηγουμένως και ας πάντοτε όπως εκείνος ότι σε δοκιμάζει ο γέροντας όταν σε αντιμετωπίζει σκληρά ή περιφρονητικά και έτσι ποτέ δεν θα αστοχήσεις. 125. Όταν, ενώ ο πατήρ σε επιπλήτεια κατάπαυστα, εσύ αποκτάς περισσότερη εμπιστοσύνη και αγάπη απέναντί του, γνώριζε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε αόρατα στην ψυχή σου και η δύναμις του υψίστου σε επεσκίασε. Πλην όμως, εσύ να μην καυχάσαι, ούτε να χαίρεσαι, πομένεις με γενναιότητα της σύβρης και της ατιμίας, αλλά μάλλον να θρηνείς και να σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε κάτι άσχημο διέπραξες και τον έκανες να ταραχθεί και να κινηθεί εναντίον σου. 126 Μην παραξενευτείς για ό,τι πρόκειται να σου πω. Έχω ως αυτό συνήγορο τον ίδιο το Μωυσή. Είναι προτιμότερο να αμαρτήσουμε στο Θεό παρά στο γέροντά μας διότι αν παροργήσουμε το Θεό, έχει τη δύναμη ο διδάσκαλός μας να μας συμφιλειώσει με Αυτόν. Άμα όμως εξοργήσουμε το διδάσκαλό μας, δεν έχουμε πλέον κανένα να μεσητεύει σε Αυτόν προς χάρη μας. Εγώ έχω και τη γνώμη, λέει ο Άγιος Πατήρ, ο Ιωάννης της Κλίμακο: ότι και τα δύο και ο παροργισμός του Θεού και ο του γέροντος έχουν την ίδια βαρύτητα, αφού ο γέροντας είναι αντιπρόσωπος του Θεού. 127. Ας εξετάσουμε και ας δείξουμε διάκριση και προσοχή στο εξής σημείο. Σε ποιες περιπτώσεις, ενώ κατηγορίωπιμένας πρέπει να υπομένουμε ευχάριστα και σιωπηλά, και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να του δίνουμε Εξηγήσεις. Η γνώμη μου πάλι είναι σε όσα προξενούν στον εαυτό μας ατιμία να σιωπούμε διότι αυτή η ώρα είναι ώρα πνευματικού κέρδους Όταν όμως οι κατηγορίες αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο να απολογούμεθα για να μην σαλευθεί ο δασμός της αγάπης και της ειρήνης 128 Όσοι απεχώρησαν από την υπακοή, αυτοί θα σου παραστήσουν καλύτερα την ωφέλειά της, διότι τότε κατάλαβαν σε ποιο ουρανό εζούσαν. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και το Θεό, κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. 130 Όπως τα δέντρα που σύονται από τους ανέμους, ρίχνουν βαθιές ρίζες, έτσι και όσοι ζουν σε υπακοή αποκτούν δυνατές και ακλόνιτες ψυχές. 131 Εκείνος που ζούσε ησυχαστική ζωή και αντελήφθηκε την αδυναμία του και εν συνεχεία πήγε και πουλήθηκε στην υπακοή, ήταν άνθρωπος τυφλό που χωρίς κόπο Βρήκε το φως του και αντίκρισε το Χριστό. 132 Μείνατε σταθεροί, μείνατε σταθεροί και πάλι σας λέω μείνατε σταθεροί στο δρόμο που τρέχετε αδελφοί μου αθλητές. Και ασυχούν στα αυτιά τα λόγια εκείνου του σοφού που τονίζουν για σας. Ο Κύριος τους δοκίμασε σαν χρυσάφι στο χωνευτήριο ή καλύτερα στο κοινόβιο και σαν ολοκαύτωμα θυσίας τους δέχτηκε τους κόλπους του. Σοφία Σολομόντος, τρίτο κεφάλαιο και στίχος 6: Υπακοή Βαθμής η άριθμη τους ευαγγελιστές. Εσύ αθλητή που έφτασες αυτήν μείνε σταθερός και τρέχε χωρίς φόβο.